Kulumpéate ότι η κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώς Μέτρα, για να αντιθασέψει το πρόβλημα της ε, ακρίβειας. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που ταλαιπωρεί σήμερα την ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό. Πώς το αντιμετωπίζουμε, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του κόσμου. Είναι ο κύριος Κέρτσος, Εδώ ακούσαμε τη φωνή του, ο οποίο εδώ συνέντευξε χτε και μα περιγράφει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα τη ακρίβεια, όχι μόνο για του Έλληνε πολίτε, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τα πρώτα θέματα, αλλά και για την κυβέρνηση. Μάλιστα, πριν λίγο στο, σε μια σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου, ανακοινώθηκαν μέτρα, ο Σκρέκα τα εξειδικεύει. Εδώ όμω είναι ο κύριο Κέρτσο, εκεί του Μαξίμου, εξ Απορρίτων, δεξιχέρι και όλα αυτά, ο οποίο περιέγραψε ακριβώ πώ θα κινηθούν για αυτό το κομβικό θέμα. Ε, μίλησε, δεν είπε μόνο αυτά Που είναι μια αλήθεια, την ακούσαμε τώρα εδώ ε, Είπε και άλλα για το φλέγον αυτό θέμα της ακρίβειας Πώς το ε, αντιμετωπίζουμε Με μόνιμες αυξήσεις τους μισθού. Μπράβο Θυμίζω ότι από πρώτης πρώτου ε, του 2024 Έχουμε αυξήσει στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων Για πρώτη φορά, μετά από 13 χρόνια Νέες αυξήσει της Μπράβο Έχουμε αυξήσει στους μισούς των ιδιωτικών υπαλλήλων, χάρη σε τριετίες, οι οποίες 네, αναγκοποιούνται. Αυτές τι τις οποίες θα τις πανηγύριζε ενδεχομένω ένα μέρος του κόσμου, Τι τρώει η ακρίβεια, το ξέρετε και εσύ. Τις τρώει κατά ένα μέρος, όχι ολόκληρες. Τις τρώει ακρίβεια, το ξέρετε και εσύ. Τις τρώει ένα μέρος, όχι ολόκληρες. Οι αυξήσει κάτι αφήνουν. Αφήνουν ένα 5-6% στην τσέπη των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Τη τρώει η ακρίβεια, το ξέρετε κι εσείς. Τη τρώει κατά ένα μέρο, όχι ολόκληρε. Ψαχθείτε. Στην τσέπη σα έχετε ένα 5-6% από αυτό που μένει, αφού η ακρίβεια φάει. Τι αυξήσει που έχουν δοθεί σε όσου έχουν δοθεί αυξήσει. Έτσι το βλέπει ο κύριο Κέρδο και βγει και αυτό να το πει και στα κανάλια. Στον κουβαρά εδώ στην έρτη, να μα πει ότι έχουν δοθεί αυξήσει. Κάνει την πορεία κυβέρνηση. Τη τρώει λίγο η ακρίβεια αυτέ τι αυξήσει, αλλά όμω μένει ένα ολόκληρο 5% να το κάνει ό,τι θέλει, να το σπαταλήσει όπου θέλει για τη μεγάλη ζωή. Ο Έλληνα φορολογούμενο, καταναλωτή. Κυρίω να πάρει λάδι, το οποίο έχει αυξηθεί 212%. Ενώ το βρευκό γάλα έχει αυξηθεί 213%. πάρα από 200%. Πάντω εκεί χτυπάμε, γιατί είμαστε πρώτοι σύμφωνα με τον Economist. Δεν θα είχαμε καμιά αύξηση 10%. But 200. Ο κύριο Κέρτσο μα λέει τι ακριβώ θα κάνει η κυβέρνηση για το λάδι. Με το λάδι, τι θα γίνει, μπορείτε να μου πείτε. Σα ρωτάω τώρα βασικά προϊόντα. Εδώ υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι σε λίγο θα πάει το ένα, στο ένα λίτρο λάδι στα 20 ευρώ. Το ε... λάδι είναι μια ειδική περίπτωση διότι έχει να κάνει και με συνθήκε κλιματολογικέ, με συνθήκε ελλείψεων που έχουν παρατηρηθεί. Δηλαδή υπάρχουν και τοπικά φαινόμενα ναι. και καιρικά φαινόμενα τα οποία ε, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την τιμή του. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη φάση για το λάδι. Τι να με Πόσα να μας δώσει κι αυτός. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη φάση για το λάδι. Μπράβο! Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη φάση για το λάδι. Σίγουρα πρέπει ε, οι εταιρείε οι οποίε διαθέτουν τα προϊόντα λαδιού να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον πιο έντονο ανταγωνισμού. Χε ψηλά, και γράτηβε. Αυτά λοιπόν θα κάνει για το λάδι η κυβέρνηση. Είναι πολύ καλά μέτρα. Τα ακούσαμε εδώ από τον κύριο Σκέτσο. Θα τονώσουν την αγορά, θα μειώσουν τι τιμέ. Το 5% που μένει στην τσέπη θα γίνει παραπάνω. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για το λάδι. Μην και το λέει ο αρμόδιο. Μέσα από το Μαξίμου Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το λάδι. 212. Την επόμενη εβδομάδα 220. Γιατί ακριβώς έχουν επαναπαυτεί στον ανταγωνισμό των εταιριών. Αυτών ζήτησε και αυτόν επικαλέστηκε ο Σκέρτσος για να μειωθεί η τιμή στο λάδι. Τίποτα. Απολύτω. Τουλάχιστον δεν κοροϊδεύει. Γιατί όλοι οι άλλοι βγαίνουν και λένε: Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Να μειώσουμε τις τιμέ. Να τι κάναμε. Τίποτα. Πολύ σωστό. Απολύτω τίποτα. Παρακολουθούν και αυτοί όπω την, την εκτόξευση. Τη τιμή του λαδιού και φταίει ο καιρό. Γενικώ τον καιρό αποδίδουν πάρα πολλά. Όχι, δεν είναι ο μόνο υπουργό, το έχει κάνει και άλλο παλιότερα. Αυτά με τα κυβερνητικά και τι ωραίε ανακοινώσει για τι αυξήσει και για τις τιμέ που τι παρακολουθούμε να ανεβαίνουν αμέριμνοι. Ο, στην Βουλή ξεκίνησε χτε η Επιτροπή Διερεύνηση. Θεωρείται να βάλει τη συσταγωγικά τη λέξη. Των ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη. Ε, εδώ και καιρό λειτουργεί αυτή η επιτροπή ξεπέρασε τα διαδικαστικά και υποτίθεται τώρα διερευνά να δει τι ευθύνε καλοί πρώην υπουργούς λένε εκεί διάφορα, βγαίνουν κάποιες ειδήσει. πρόεδρος αυτής τη επιτροπής είναι ο βουλευτής ο Μαρκόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία και χτες αισθάνθηκε την ανάγκη πρώτη μέρα να κάνει και λίγο χιούμορ γιατί αν για κάτι προσφέρεται αυτή η επιτροπή και αυτό το θέμα είναι για χιουμοράκι Να κάνω και μια ανακοίνωση κλείνοντας ότι, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η Επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Η Επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Δύο πολύ και κιάξη συνάδελφή μας, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Ιωάννα Λιτρίβη υπουργοποιήθηκαν. Η Επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε ένα τέτοιο έγκλημα, να σκοτώνονται καμιά 50, 60, ώστε να φτιάχνουμε επιτροπέ για να έχουμε γούρι από αυτέ τι επιτροπέ. Εδώ η ενσυναίσθηση του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω και άλλων, όχι μόνο του συγκεκριμένου, και προέδρου αυτή τη επιτροπή συγκάλυψη, γιατί γίνεται μια προσπάθεια παρά τι πιέσει των υπολείπων, σε ένα δείγμα ευαισθησία και ενσυναίσθηση του τι ακριβώ. διαχειρίζεται και σε ποια επιτροπή είναι υπεύθυνος το χιούμορ το περίφημο έτσι όπως ο ίδιος το αντιμετώπισε τα βλέπει όλα με βάση την εξέλιξη και την, την άνοδο των στελεχών των συναδέλφων του και έφερε γούρι αυτή η επιτροπή καλώς έγινε δηλαδή, καλώς έγινε και το δυστύχημα θα μπορεί κάποιος να προεκτείνει την σκέψη του κυρίου Μαρκόπουλου βγήκε μια δημοσκόπηση, άλλη μια δημοσκόπηση χτες και Πέρα από τα, το τι θα ψηφίσουμε στις ευρωεκλογέ έχει και κάποιους άλλους δείκτες, δημοτικότητα, πολιτικών αρχηγών. Και ισοδυναμίει και εκεί στην πρώτη θέση, σοφαρίζει, Κουτσούμπας και Μητσοτάκης. Έχει ανέβει Κουτσούμπας πάρα πολύ. Αυτό το συζήτησαν σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky, δεν τους πολύ άρεσε, αλλά δεν μπορούσαν να πούνε και πολλά. Αλλά δεν τους άρεσε γενικώς και δεν τους άρεσε γενικότερα όλο αυτό. Είναι λογικό. Και το έτυχε να το βλέπω το πρωί και μ' άρεσε όλη η αντίδραση, τα σχόλια και όλο αυτό που έβγαινε προς τα έξω. Θέλω να χαιρετήσω τους συμπατριώτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για τον κομμουνισμό στην ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Τους είμαστε... καλημερίζω όλους ε, και μπράβο έτοιμοι. Είμαστε... Τους συμπατριώτες παιδί... μας ναι. οι οποίοι είναι έτοιμοι για τον ναι, κομμουνισμό στην Ελλάδα. Συμπαθίστε ο κύριο Κουτσούμπα με τα κρύσματα. Με τι καρδούλιτσε. Αλλά δεν χαίρομαι γιατί. Όχι, όχι, πρέπει όχι, να όχι, το χαιρετήσω αυτό. Ε, Η, Ελλάς ε, Η Ελλάδα ε. είναι έτοιμη με τον κομμουνισμό Δεν λέω Συμπάθεια τώρα είναι αυτή. Έτσι. Δεν οτι είναι. Όχι, εμεί τον συμπαθούμε τον κύριο Κουτσούμπα. Αν όμω σε ρωτήσουν, συμφωνείτε με τι πολιτικέ κουτσούμπα. Για να σε δω Εκεί τι θα πει. Άλλο τώρα συμπαθία με τι καρδούλε του Κουτσούμπα, μια χαρά είναι το άνθρωπο. Και με τα φιντάνια και με όλα αυτά. Και αυτοί είστε και αυτοί είμαστε. Αυτά αγάπη μόνο Νομίζω. μια χαρά είναι. Όμω ότι... πάμε στι πολιτικέ κουτσούμπα, εκεί θα δει μια άλλη εικόνα. Ναι. Εγώ Το χαιρετίζω. Ότι και εμεί έχουμε... τον αγαπάμε τον κύριο Κουτσούμπα. Όχι, όχι. όχι εγώ χαιρετίζω με... κάτι παραπάνω από, από την συμπάθεια προ τον κύριο Κουτσούμπα. Ναι. Χαιρετίζω την συμπάθεια των συμπατριωτών προ τον κομμουνισμό. Και θυμίζω την συμπάθεια των ε. συμπατριωτών προ τον κομμουνισμό. Ταραχή θα πέσει στον Άδη, και το Σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Πολύ ωραίο. Η Επίλω... Θα το ζήσουμε κι αυτό. Η μια χαρά. <laughs> μια χαρά. Θα το ζήσουμε, θα το απολαύσουμε είναι η αλήθεια και όχι επειδή το θέλει το ΚΚΕ, επειδή βιάζεται πολύ ο καπιταλισμός, όχι ο ελληνικός Ο παγκόσμιο τρώγεται πάρα πολύ. Οπότε βλέπουν να ερχόμαστε τα πράγματα και δεν έχουμε ραφτεί. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εδώ είναι ο Άρης, είναι ο οικονό μου, ο Άξη Παυλόπουλο, ο Παπαδημητρίου Βαγγέλη. Εκεί ήταν όλοι το πρωί και συζητούσαν αυτά τα θέματα. Έχουμε κόψει τα πιο βασικά και κυρίω αυτά που ο Άρης ο Πορτοσάλτε λέει για τον κομμουνισμό. Και βάλαμε και ένα απόσπασμα από, τον, από το αξιονεστή, Απαγγελία Κατράκη, που λέει Ταραχή θα πέσει τον Άρη. Το σωστό είναι: Ταραχή θα πέσει τον Άρη. Αλλά άδειε έχουμε, αυτό βάλαμε. Γενικώ υπάρχει ταραχή ακόμη και με τι δημοτικότητε και τη συμπάθεια που έχει το πρόσωπο του Δημήτρη Κουτσούμπα. Γιατί να, να, φανταστώ πιο... τον, να φανταστώ τον εαυτό μα έτσι όπω είμαστε σήμερα, σε, σε, σε κομμουνισμό που θα επιβάλλει μας... το κομμουνιστικό κομμάτι. Σε καθεστώ που θα επιβάλλει το κομμουνιστικό Μα δεν απαντάτε σε αυτό. Δεν δε, ναι δε, ναι δε, ναι δε, απαντάτε αυτό, ρε παιδί. Δεν ξέρω τι απαντάει ο Κασίνη. Δεν του κάνω έρευνα. Η αρχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδομα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Που πρώτα θα κρατήσει τι αχτίδε του, σημάδι ότι ο καιρό να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση. Πολύ ωραίο! Η Το ακούτε Ερχόμαστε Ζήτω η κομμουνιστική Λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας Πολύ ωραίο η Έτσι, θα το ζήσουμε κι αυτό <ΣΣ> Ερχόμαστε Ερχόμαστε. Ήρθαμε. Η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε, δεν ερχόμαστε. Ε, ήρθαμε. Κάποιοι έρχονται ακόμη. Δεν είναι ένας. Είναι πολύ. Οπότε για να έρθει ο τελευταίος πρώτος θέλει μια διαδικασία. Ωραία είναι όλα αυτά. Ωραίες είναι αυτές οι ταραχές που δημιουργούνται από τέτοια θέματα και από άλλα και είναι όταν εκφράζονται και δημοσίω. Βάζουμε τελεία σε αυτά που είναι πολύ ωραία και ευχάριστα. Παίζουμε κιόλα κι εμεί με τα συστήματα και τι νέες τεχνολογίε, όπω έχετε μάλλον καταλάβει. Να πάμε στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Θα σταθούμε σήμερα αναλυτικά, γιατί πολύ ρωτάτε κιόλα. Εμεί τα μαζεύουμε και σε μια εκπομπή λέμε τι πιστεύουμε, κάνουμε κριτική και θα κάνουμε τώρα την κριτική και όπω πρέπει. Ξεκινάμε με τον κύριο Νατσιό, ο ηγέτη τη Νίκη, ο οποίο για το συγκεκριμένο θέμα ζητάει δημοψήφισμα. Ζητούμε. Να προκηρυχθεί δημοψήφισμα για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και ίσω οι οπαδοί τη Νέα Δημοκρατία οφείλουν και αυτοί να αναφωνήσουν. Τι Μητσοτάκη, τι Κασσελάκη. Και γιατί δεν κάνουμε και δημοψήφισμα για τη βουλευτική ασυλία. Γιατί δεν κάνουμε δημοψήφισμα για να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση. Γιατί δεν κάνουμε δημοψήφισμα για να δούμε αν είναι σωστό ο μισθό Μητροπολίτη. Γιατί δεν κάνουμε και για τέτοια θέματα δημοψήφισμα. Όπω ζητάει εδώ ο κύριος Νατσιός, οι πολλοί να αποφασίσουν για το πώς θα ζήσουν όλοι. Πολύ σημαντικό. Ε, θα αναφερθούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και την κυρία Άννα Καραμαλή, βουλευτίνα της ε, Νέας Δημοκρατίας, η οποία δήλωσε ότι ακόμη και αν τεθεί, όπως λέγεται, δεν ξέρουμε, θα δούμε, ε, κομματική πειθαρχία, αυτή θα το καταψηφίσει. Δεν, δεν θα ψηφίσω τον γάμο, τον Ούτε τον γάμο. Το γάμο δεν θα το πιστεύω, όχι, Βάλιστα. γιατί επιφέρει τεκνοθεσία. Ε, θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ναι, ναι. Ε, είναι πολύ σημαντικό... Συγγνώμη, <συγνώμη> κυρία, κυρία με Μεσχορήτη, λέτε δεν θα ψηφίσω το γάμο. Γιατί εφ, επιφέρει αυτονότητα αυτοθεσία. Και αυτή η τεχνοθεσία επιφέρει αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Ακόμη και αν τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας. Είναι πολύ νωρί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα όπου επιτρέπει την έκφραση της άποψης ακόμα και της ε, αντίθετης ε, άποψης. Αν τεθεί. Θα το καταψηφίσω. Γιατί λέει η κυρία Καραμαλή ε, θέλει την αρχική μορφή αυτή που ξέρουμε Τη οικογένεια, τον πυρήνα τη οικογένεια, τον οποίο πυρήνα και αρχική μορφή και την οικογένεια γενικότερα την έχουν διαλύσει με τα μέτρα, τα πακέτα, τα μνημόνια που έχουν ψηφίσει και που ψηφίζουν συνεχώ. Αν κάποιο έχει διαλύσει πραγματικά και δεν σέβεται καθόλου την πυρηνική οικογένεια, αυτή που ξέρουμε, έτσι όπω είναι γνωστή, και τι σχέσει γονέων μεταξύ του, γονέων και παιδιών, είναι αυτοί που ψηφίζουν όλα αυτά τα μέτρα, είναι αυτοί που στηρίζουν όλε αυτέ τι πολιτικέ, τα τελευταία. σταθούμε μόνο στα χρόνια του μνημονίου αυτοί έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και έρχονται τώρα για να τσιμπήσουν συντηρητικές ψήφους να λένε ότι βάζουν μπροστά και πάνω από όλα την οικογένεια μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Βορύδης επειδή εγώ έχω απόψεις αρχής αυτά δεν το βλέπω αλλά βάζει τόσο να το πούμε αλλιώ. ας κάτσουμε να δούμε τώρα τι ακριβώ έχει να πει ο Πρωθυπουργό, γιατί και αυτό το ζήτημα ε, έχει αρκετές παραμέτρους Εντάξει, αλλά όχι α... εγώ δεν έχω μια άποψη ότι πρέπει να πάρω το αγαπημένο μου τσεκούρι και να του πετσοκόψω όλου. Ηλκρινή όμω. Να εκτιμήσουμε ότι είναι ηλικρινή και συνεπεί και τελικά αυτό το τσεκούρι κάπου υπάρχει και στην κρίσιμη στιγμή θα το πάρει στο χέρι και θα γίνει ο χαμός όπω μα είπε εδώ ο κύριο Βορίδη, αλλά ένα απόσπασμα από την κυρία Άνακα Καραμαλή. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη οπτική για το πώ βλέπω την οικογένεια. Σύμφωνο, Πιστεύω εξαι. στο σκληρό πυρηνα τη οικογένεια. Τον πατέρα και τη μητέρα Πιστεύω λοιπόν στο σκληρό πυρήνα τη οικογένεια Και είναι μια προσέγγιση συνειδησιακή Αυτή η συνείδηση λοιπόν Εδώ σκληρός πυρήνας πάλι Αυτή η συνείδηση της κυρίας Καρμαλή Και όλων αυτών των βουλευτών, υπουργών Που λένε θα το κάνουν αυτό για λόγους συνείδηση. Αυτή η συνείδηση πως κοιμάται ισχύει το βράδυ Όταν θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει κάτι Και κάνει τη ζωή με αυτή τη ψήφο ή τη μη ψήφο. των ανθρώπων καλύτερη ή χειρότερη ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση την κάνει χειρότερη ε, δημιουργεί ομάδες συμπολιτών μας και είναι μεγάλες ομάδες οι οποίοι δεν ζούνε με τον ίδιο τρόπο που ζουν οι υπόλοιποι για απλά βασικά στοιχειώδη δικαιώματα και έτσι λοιπόν με αφορμή τον Ατσιό, την Καραμαλή το Βορύδι περνάμε σε αυτό το θέμα με μουσικά διαλύματα γιατί έχουμε να κάνουμε διάγγελμα Και ενήθηκα χωρί να με ρωτήσουν Με βάλαν με τη βία να βαφτιστώ, Με γράψαν στα χαρτιά πρότου μ' αφήσουν Τη γνώμη μου για μένα να του πω Μου βάλανε στο χέρι στυλογράφο Και μου πάνε δήλωσέ τα όλα αυτά Ο Βάλ το πρόσωπό μου κι υπογράφω Μάλια και μάτια πάντα καστανά Μου δώσανε θρησκεία και πατρίδα Το πόη μου μετρήσαν μ' αριθμούς, με μάθα να διαβάζω εφημερίδα και πάντα να αποφεύγω τους κακούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω, τουλάχιστον και κάνα δυο παιδιά αλλιώς συνέχεια μέχρι να πεθάνω, θα λένε πως δεν έζησα σωστά δεν θέλω την ταυτότητα που λέει το πρόβλημα δεν Είναι θλιβερό για την κοινωνία συνολικά. Ότι συζητάμε και μπαίνει στο δημόσιο διάλογο εδώ και μέρε ο αποκλεισμό ανθρώπων από τυπικά αστικά δικαιώματα. Είναι θλιβερό ότι το 2024, αυτό έχουμε, υπάρχουν να υπάρχουν άνθρωποι στο δημόσιο διάλογο που επιμένουν να περιφέρουν. Αντικοινωνικέ και απάνθρωπες απόψει για περιθωριοποίηση ανθρώπων επειδή έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Και είναι θλιβερό που υπάρχουν ακόμη διαχωρισμοί ανθρώπων με μόνο κριτήριο ότι αυτοί είναι ομοφυλόφιλοι στο 2024 και στην Ελλάδα, που είναι και πρώτη σύμφωνα με τον Economist. Και μαζί με αυτά είναι θλιβερά και τα προσχήματα πίσω από τα οποία κρύβονται όσοι θορυβωδό διατυπανίζουν ρατσιστικέ, μισανθρωπικές εν απόψει. Κάθε άνθρωπο. Τα αυτονόητα δηλαδή, θα ακούσουμε τώρα. Κάθε άνθρωπο δικαιούται να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα, είτε είναι ετεροφιλόφιλο, είτε ομοφιλόφιλο, είτε τραν, είτε λεσβία, είτε έχει κάνει θρησκευτικό γάμο, είτε έχει κάνει πολιτικό γάμο, είτε έχει κάνει σύμφωνο συμβίωση σε όποια άλλη νομική ένωση. Είτε πρόκειται για δύο άντρε, είτε πρόκειται για έναν άντρα και μια γυναίκα, είτε πρόκειται για δύο γυναίκε, είτε πρόκειται για όποια άλλη εκδοχή σχέση ή οικογένεια. Δικαιούται και πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια ακριβώ δικαιώματα. Και πολιτεία. Γιατί για αυτήν γίνεται η συζήτηση, οφείλει να τα εξασφαλίσει σε όλου με τον ίδιο τρόπο. Είναι όλοι πολίτε, πληρώνουν φόρου, έχουν δικαίωμα να καθορίζουν όπω θέλουν τι ζωέ του και να ενώνονται με άλλου ανθρώπου, όποιου ανθρώπου, όπω οι ίδιοι επιθυμούν. Δεν θα το συζητήσουμε με παπάδε, με ακροδεξιού, με πολιτικάντιδε, με θίτσε τη χριστιανοσύνη, με κοκκκίδε τραγουδιστέ τη πίστα, πολιτικέ και τηλεοπτικέ γεροντοκόρε. Γιατί όλοι αυτοί παίρνουν μέρο σε αυτό το διάλογο, κυρίω αυτοί παίρνουν μέρο σε αυτό το διάλογο. Η ζωή του καθενό, η φύση του καθενό και η εξασφάλιση ίσων όρων δεν είναι θέμα δημόσια συζήτηση. Δεν είναι θέμα πλειοψηφία. Δεν θα εγκρίνουμε όλοι το πώ θα ζουν κάποιοι. Δεν μπορεί αυτό το θέμα να βγάζει στην επιφάνεια όλη την καταπιεσμένη λαγνία των Μητροπολιτών, των Ιεραρχών, κάποιων. Δεν μπορεί αυτό το θέμα να γίνεται καθημερινά τηλεοπτική κλειδαρότρυπα, όπω γίνεται. Και δεν μπορεί αυτό το θέμα να οριοθετείται. από εξαρτημένους βουλευτήκου που το μόνο που τους νοιάζει είναι η πολιτική τους επιβίωση. Δεν μπορεί αυτό το θέμα να χωράσει στο σχήμα ηθικό-ανήθικο. Δεν έχει τίποτα ανήθικο η αγάπη δύο ανθρώπων. Δύο νέοι άντρες, πιασμένοι χέρι-χέρι στο δρόμο. Δύο γυναίκες που φιλιούνται πάνω σε ένα μηχανάκι. Δύο αγόρια που φλερτάρουν στο μετρό. Δύο ηλικιωμένοι συνταξιούχοι, γείτονες που κοιτάζουν τις ζωές τους ένα στα μάτια του άλλου. Το ότι γεννήθηκαν για να αγαπάνε άτομα του ίδιου φίλου δεν τους κάνει λιγότερο ηθικούς από όλους τους υπόλοιπους. Ως κοινωνία τους χρωστάμε δικαιώματα. Τους χρωστάμε να μην μένουν έξω από τα νοσοκομεία όταν ο ένας από τους δύο νοσηλεύεται. Τους χρωστάμε φορολογική και κληρονομική ισότητα. Τους χρωστάμε να μην κρύβονται πια. Τους χρωστάμε, τους χορτάσαμε, τους χορτάσαμε γιατί... Τα παιδιά του, υιοθετημένα ή γεννημένα από του ίδιου, είναι αόρατα. Του χορτάσαμε αποκλεισμό γι' αυτό το λόγο. Όταν ένα από του δύο συντρόφου φύγει, το ένα παιδί μένει χωρί κάλυψη. Του χρωστάμε γιατί του χορτάσαμε αποκλεισμό και διαχωρισμό για δεκαετίε και περιπέζοντά του σε πολλέ περιπτώσει. Ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν αφορά μόνο του ομοφυλόφιλου. Αφορά όλη την κοινωνία. Μια κοινωνία που εμπεδώνει το αίσθημα ισότητα και για τον τελευταίο πολίτη τη. Μόνο κερδισμένο μπορεί να είναι. Μεγάλο όπω ήθελαν οι άλλοι, Με χιλιαμίρια μη και μη και μη. Μου γέμισαν με ιδέε στο κεφάλι, Κι δύσει φώνει πόλεμοι, σεισμοί. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ξοφλήσω. Τον άλλον του πικρού λογαριασμού. Δεν έχω το δικαίωμα να μαρτύσω. Αλλιώ δεν θα είναι ένα από του σωστού. Δεν έπρεπε δικές μου να χαπόψεις, αρτίστα στην αυτό τι θε να πεις. Μου χάριζαν σε εδόσεις, ταπεινωσή και βία της μετρητής. Αφήστε με επιτέλου να βαδίσω, το δρόμο μου όπως τον θέλω εγώ. Μονάχος να διαλέξω πως θα ζήσω, χωρίς παμπούλα δίχως αρχηγό. Δεν θέλω που λέει, Επώνυμο ηλικία ηθοποιός. το πρόβλημα που να δεν Τα τούμπανα του Γιώργου Μαρίνου εδώ από το 80, θα πούμε τώρα για τη θέση του Κουκουέ. τη θέση, το θέση του Κουκουέ, εγώ προσωπικά δεν την έχω καταλάβει, Ακόμη πολύ προσοχή όλα τα επιχειρήματα που λέγονται σε πάνελ, όποτε βγαίνουν στελέχη κτλ. Προφανώ δεν θεωρώ ότι είναι ένα ομοφοβικό αντιδραστικό κόμμα. Αυτά είναι ανοησίε και δεν ισχύουν. Όμω, ακριβώ τη θέση για το συγκεκριμένο θέμα δεν την έχω καταλάβει. ίσως να φταίω εγώ. Όμω, είναι η μόνη θέση που δεν έχω καταλάβει, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα θέματα το ΚΟΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει κρυστάλλινε θέσει, με τις οποίες τι οποίε καθαρά συμφωνεί ή διαφωνεί. Κάνω ό,τι θε, δεν έχει σημασία. Πάντω είναι κρυστάλλινε. Σε αυτό και διαχρονικά, κρυστάλλινε. Σε αυτό το θέμα, όποτε ακούστε, λέει, μπερδεύομαι. Και νομίζω δεν είμαι ο μόνο. Δεν έχω βρει και κάποιον άλλο που να έχει καταλάβει ακριβώ τι λέει το Κουκουέ, ώστε να μου εξηγήσει. Στην πολιτική, το μήνυμα πρέπει να είναι σαφέ και να περιγράφεται με 5-10 λέξει. Να μην θέλει έξτρα ανάλυση και επεξήγηση. Και δεν έχω συνηθίσει από το Κουκουέ στα Μεσοβέζικα. Πάντα καθαρή άποψη είχε και έτσι μα έχει μάθει. Και έτσι έχουμε μάθει κι εμεί. Να περιμένουμε από αυτό και να επικοινωνούμε και με αυτό και όσα λέει αυτό. Προφανώ η πραγματική ελευθερία θα έρθει όταν καταργηθεί αυτό που λέμε είναι ένα αλλά είναι μεγάλη αλήθεια η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Προφανώ αυτό είναι ο διαρκής στόχο. Αν το ξεχάσουμε, χαθήκαμε. Θα γίνουμε όλοι καταναλωτέ αυταπατών που θα χάφτουμε κάθε παπάντζα για πρόσκαιρη βελτίωση που πλασάρεται από τι αριστερέ του κόλλου, κυρίω στα τελευταία χρόνια και σε αυτόν τον τόπο. Αλλά μέχρι να έρθει η πραγματική ελευθερία. Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε μικρότερε ελευθερίε, δεν θα είναι κακό, καθόλου κακό. Αυτό κάνουμε με τα συνδικάτα, τι εργατικέ διεκδικήσει, τι φοιτητικέ, τώρα που ξεκινάει και το, το, η συζήτηση για την, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά και όλα αυτά. Ακούω πολλέ φορέ το επιχείρημα: α λύσουμε πρώτα τα άλλα πρωτεύοντα θέματα και μετά ασχολούμαστε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που είναι δευτερεύον θέμα. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μπορεί να δίνει ταυτόχρονα δεκάδε μάχε. Οι σύγχρονε κοινωνίε έχουν πολυπλοκότητε και πολυμορφίε. Τα αιτήματα μπλέκονται και συνδυάζονται. Μπορούν να δοθούν ταυτόχρονα πολλοί αγώνε. Και ό,τι κερδίσει. Κάτι μικρό σήμερα, κάτι μεγαλύτερο αύριο, τίποτα μεθαύριο, ξανά την επόμενη μέρα πάλι κάτι μικρό. Σε μια μεγάλη αλλακή, αλλαγή όπω είναι αυτή, το να εντοπίζει δύο-τρία σημεία που είναι ελλειπή ή λάθο, δεν σημαίνει ότι είναι λάθο το σύνολο τη αλλαγή. Θα ήθελα σε αυτό το θέμα. Του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, καθαρή θέση από το Κουκουέ και θετική ψήφο χωρί ναι, μεν αλλά από αυτέ τι ωραίε, τεκμηριωμένε, ουσιαστικέ, συνολικέ θέσει που παίρνει για όλα τα θέματα το Κουκουέ και μα κάνει περήφανου. Να δούμε, βέβαια, θα πει και ο Μτσοτάκη το βράδυ, 6 ώρε έχει συνέντευξη. Οπότε αυτό θα καθορίσει φαντάζομαι πολλά. Μην αφήνουμε αυτά τα δικαιώματα, όπω ο γάμο ομοφυλών ζευγαριών, να τα νομοθετούν και να τα προσφέρουν άλλοι. Κυρίως αυτοί που πετσοκόβουν πάσης φύσεως δικαιώματα διαχρονικά. Να πάρουμε κι εμείς μέρος στη θεσμοθέτηση ισότητας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Η αποδόπλευρα μας έχει μάθει σε κατακτήσεις και σε αγώνες για ό,τι κάνει τη ζωή μας καλύτερη με κάθε κόστος. Δεν μας έχει συνηθίσει σε απουσίες από αγώνες για πιο δίκαιη ζωή. Ο μόνο διαχωρισμό, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, και έτσι έχω μάθει επικοινωνώντα και μιλώντα με τι θέσει του Κουκουέ, ο μόνο διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων είναι η ταξική του θέση στην παραγωγή. Τίποτε άλλο. Αν είσαι βιομήχανο ή εργάτη, εκμεταλλευτή ή εκμεταλλευόμενο, η μόνη διάκριση είναι αυτή. Όσοι δεν είναι εκμεταλλευτέ και είναι στην κάτω πλευρά τη πυραμίδα, δικαιούνται ακριβώ τα ίδια δικαιώματα. Είτε είναι straight, είτε είναι gay, είτε είναι trans ή ό,τι άλλο θέλει ο καθένα. και δικαιούνται κοινό αγώνα για υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Ακούω τι ενστάσει για την τεκνοθεσία, το ρόλο τη οικογένεια, τον Α γονέα, τον Β γονέα, την πίζνα για τη μητρότητα που η Ευρώπη πλασάρει, την ευτυχία και τη συγκρότηση των παιδιών, τα ακόμη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σκεπτικισμό και εγώ. Πολύ περισσότερο που και η επιστημονική κοινότητα σε κάποιο βαθμό διχάζεται γι' αυτό το θέμα, την τεκνοθεσία δηλαδή. Όμω στο τέλο έρχεται πάντα το ατράνταχτο για μένα επιχείρημα που λέει ότι ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο παιδί είναι αυτό που μεγαλώνει μέσα σε περιβάλλον ασφάλεια και αγάπη. Και μένω σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι αυτό που εξασφαλίζει την ασφάλεια και την αγάπη. Αν είναι δύο άντρε, καλό. Αν είναι δύο γυναίκε, καλό. Αν είναι ένα άντρα και μια γυναίκα, πάλι καλό. Αν είναι ένα πρώην άντρα και μια πρώην γυναίκα, ένα μελλοντικό, Κάντε όλου του συνδυασμού, καλό. Αν είναι. Μια γυναίκα μόνη της ή ένας άντρας μόνος του, πάλι καλός, πολλά παιδιά μεγαλώνουν και είναι ολοκληρωμένα σε μονογονικές οικογένειες. Αν όλοι αυτοί αγκαλιάζουν το παιδί με αγάπη, το παιδί θα μεγαλώσει ολοκληρωμένα, σωστά, χωρίς συμπλέγματα. Και πιστεύω ακράδατα ότι μπορούν όλοι αυτοί να δώσουν αγάπη σε ένα παιδί, ίσως και επειδή δεν γνώρισαν αγάπη από την κοινωνία επί σειρά ετών. Ναι, να δοθούν οικονομικά κίνητρα σε όλε τι οικογένειε ώστε να μπορούν όλοι οι γονεί, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, να εξασφαλίσουν στα παιδιά του ασφάλεια και πρόσβαση σε όλε τι δυνατότητε τη εποχή. Και είναι και πολλέ. Και δεν ξέρω πόσο πρέπον είναι όλα να ανάγονται στι κοινωνικέ υπηρεσίε, την αναγκαιότητα των οποίων δεν αφισβητώ. Όμω δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε το παιδί που μεγαλώνει σε μια ομόφιλη οικογένεια σαν παιδί ειδικών αναγκών που από τα πέντε του χρόνια πρέπει να το στείλουμε στου ψυχολόγου για στήριξη. Άρα, αν δεν εξασφαλιστεί η στήριξη, να μην γίνει και η τεκνοθεσία. Και αυτό το επιχείρημα με τον τελευταίο και κλείνω. Και αυτό το επιχείρημα με τον παροχημένο γάμο. Δεν είναι επιχείρημα για αυτό το θέμα. Είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν είναι επιχείρημα για αυτό το θέμα. Είναι ένα επιχείρημα μια άλλη σκουβέντα που θα αφορά την απελευθέρωση του ατόμου, το ρόλο τη οικογένεια, το πλαίσιο επανατήσει τη οικογένεια, όλα αυτά. Ναι. Ο γάμο που είναι παροχημένο στα ναι, έχει δώσει σε πάρα πολλού δικαιώματα. Α τα δώσει και στου υπόλοιπου. Παρωχημένο, ξεπαροχημένο, λύνη βασικά θέματα. Φίστε με ανεξάρτητο να νιώθω με χίλιε δυο πατρίδε στην καρδιά. Να βγάλω μπρο τον ήλιο κάθε πόθω. Τραγούδια να σα φτιάξω την παιδιά. Ελεύθερο στον κόσμο όμω θέλω μακριά του κανόνε να σταθώ. Το βούδα να διαλέξω ή τον οθέλο. Τον Λένιν το ευάρα ή τον Χριστό. Και όταν χάρτη δύσκολη ώρα να βγούμε όλοι μαζί στη ζυγαριά. Θα δούμε ποιο την άντεξε την πορεία και ποιο έμεσε μέσα στη φωτιά. Μια αλήθεια δίχω φόβο, αλλά με πάθο. Εδώ θέλω να πω μπροστά στο φω. Καλύτερα περήφανο και λάθο, παρά ταπεινωμένο και σωστό. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει. Επώνυμο ηλικία ή το Το πρόβλημα που πάντα θα με καίει. Κανένα δεν το νιώθει δυστυχώ. Δυστυχώ. Παλιό καλό Γιώργο Μαρίνο. Θα σα πω και κάτι ακόμα για του γάμου. Τελείωσε η κριτική προ το Κούκου, αυτό ήταν. Τώρα για του γάμου συνολικά. Ε, εμένα ο θεσμό του γάμου δεν μου φαίνεται μόνο παροχημένο, μου φαίνεται και άκρο διασκεδαστικό. Είτε είναι πολιτικό γάμος, στο Δημαρχείο, σε κάτι άθλιε αίθουσε δημοτικών συμβουλίων, σκονισμένε, βρώμικες, ανάμεσα σε άναρχε καρέγκλες, κάτι ξεχαρβαλλωμένε καρέγκλε. Κάθονται εκεί, στριφογυρίζουν οι... Οι καλεσμένοι, ζαρωμένα στόρια, πάντα σε μια δημόσια υπηρεσία υπάρχει ένα στόρι που έχει χάσει την ισορροπία του και κοιτάει αλλού. Έναν βλαχοδήμαρχο που βαριέται και αναμασάκλεισε εμεί, δεν στην Ελλήλουπολη, του γάμου πολιτικού που κάνουμε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθονται οι καλεσμένοι στις, ε, στα έδρανα των Δημοτικών Συμβουλίων με καρτελάκι μπροστά, ο Τάδε, και γύρω-γύρω η αίθουσα έχει όλου του νεκρού δημάρχου, σε κάδρα, επιβλητικά. Παρακολουθούν και δήμαρχοι, είναι και κάποιοι ζωνταννοί βέβαια. Όλοι πρώην δημάρχοι, οι πιο πολλοί είναι νεκροί. Αυτό για τον πολιτικό. Εμένα ο γάμο, ο θεσμό του γάμου, φαίνεται διασκεδαστικό και όταν γίνεται στην εκκλησία, κυρίω εκεί. Ρούχα γάμου, κουμπάρε, συνυφάδε, συμπεθέρε, δηλητηριώδη βλέμματα, μαλλίκο μωτηρίου, κοκαλωμένο, τρελαίνουμε για αυτά, καμάκι μακρινών συγγενών προς την έξοδο, παπάδε που μουρμουράνε ψαλμού, γρήγορα για να τελειώνουν, και μετά το τραπέζι, το τραπέζι των γάμων είναι ό,τι καλύτερο δεν πρέπει να καταργηθεί ο γάμο. Κακό λέει το κουκουέτ, είναι παροχημένο θεσμό. Είναι ό,τι καλύτερο. Λευκά τραπεζομάτιλα μέχρι κάτω. Αμερικάνικο στυλ. Καναγκαζόν μπορεί να παίζει στα καλύτερα. Καρεκλάκια πλαστικά με λουμινένια πόδια. Πλαστικό φα. Πλαστικό ελαστικό σουφλέ. Παντόφλαμο χάρι νοά. Παίζει πάρα πολύ. Ένα κέτερνγκ τη συμφορά. Εκατομμύρια φωτογραφίε και πόζε. στραβάνε όλοι πια και με τα κινητά. Η του ζευγαριού. Το κομμάτι του ζεύγου, η πρώτη μπουκιά, ο πρώτο χορό, το πρώτο φιλί, η πεθερά που σέρνει το χορό, είναι μια ιερή στιγμή. Το ζεϊμπέκικο του πεθερού, μαγιά φέρνει όλη την ιστορία από τον κολλκοτρόνη μέχρι σήμερα. Ζεϊμπέκικο τη ευδοκία κυρίω. Είτε από το σόι του γαμπρού, εσεί. Είναι μια φράση που του λένε είστε από το σόι του γαμπρού, παίζει πολύ αυτή η φράση. Εμεί είμαστε από το σόι τη νύφη. Στα δικά σα οι επίση μια άλλη φράση, οι οποίε έχουν πάρει του μισού ξαδέρου του γαμπρού. Δεν έχει καμία σημασία, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Για το θρησκευτικό εμένα, ο θεσμό του γάμου φαίνεται διασκεδαστικό και όταν γίνεται μεταξύ γκέι, κυρίω αντρών Εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά το βλέπω στο εξωτερικό. Είναι εικόνε, θα έχετε δει, φαντάζομαι, με κοστούμια, σε ανοιχτά χρώματα συνήθω, με χαρά, γιατί είναι μέρα γιορτή. Εκεί οι γκέι άντρε συνήθω πυθικίζουν και μιμούνται το σενάριο του straight γάμου, που έχει τα δύο προηγούμενα ενδεχόμενα, που είναι κομμωδία έτσι κι αλλιώ. ψεύτικη συγκίνηση, ανθοδέσμε, καραγκιωζιλίκια γενικότερα. Αν ήταν σοβαρή κοινωνία, αυτό το καραγκιουτζλίκι έπρεπε να το καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Εδώ θα άξιζε. Αλλά είπαμε, τον θέλουμε γιατί μετά, μέσα και από αυτό το καραγκιουτζλίκι έρχεται μια κάποια εξασφάλιση των συμμετοχόντων, Οπότε δεν θα τον καταργήσουμε από ό,τι φαίνεται και θα έχω τη χαρά εγώ να πηγαίνω να βλέπω όλα αυτά στου πολιτικού θρησκευτικού. Τώρα πια και στου γκέι γάμου. Θα βάλουμε. Προτείνω να βάλουμε διαφημίσεις αφού πούμε ότι το τηλέφωνο. Γιατί μίλησα πολύ. Είναι το 21.18.8.80. Σα δέχετε μέσα για σιχαρίκια, για το «Η ώρα η καλή» και όλα τα υπόλοιπα. Γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώ. Μέτρα, για να αντιθασσεύσει το πρόβλημα τη ακρίβεια. Τι να μα κάνει ο Μετσοτάκη, πώ να μα δώσει κι αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που ταλαεπορεί σήμερα την ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό. Πώ το αντιμετωπίζουμε, ρίχνοντα τάχτη στα μάτια του κόσμου. Τι ωραία που τα λέει ο κύριο Κέρτσο, Πώ η είναι να αντέξει πια κανεί. Εδώ είναι η ο Δημήτρη Κυρικώ ρυθμίζει τον ήχο, το τηλέφωνο το είπαμε, το mail του σταθμού, ρέντιο παπάκι παραπολιτικά. Στα ελληνικά μηνύματα τα βλέπω εγώ. Ο κύριο Τσακλόγλου είναι υπουργό Εργασία. Παναγιώτη Τσακλόγλου. Μα έχει απασχολήσει και τι προηγούμενε μέρε πριν τα Χριστούγεννα γιατί είχε κάνει κάτι δηλώσει για να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση. Μετά το πήρε πίσω. Μετά έχει κάνει και κάποιε άλλε δηλώσει να δουλεύουν περισσότερο. Γενικώ κάνει, λέει, κάτι ακραία, που δεν είναι ακραία. Λαγό είναι ο άνθρωπο. Και υπουργό, η δεύτερη ιδιότητα. Ε, τώρα έδωσε να μιλούσε πάλι και έδωσε ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να κάνουν τα στελέχη βέβαια, τα μεγάλα στελέχη. Αν θέλετε, υπάρχει ένα παράδειγμα μιας χώρας σε οποία είναι αρκετά ενδιαφέρον και δεν είναι στα 67 και τετά. Είναι η Ιαπωνία... Στην Ιαπωνία, ακόμα και διευθυντικά στελέχη που ουσιαστικά σταματάνε να δουλεύουν τι δουλειέ τι καλέ που έχουν στα 60 του, και μετά έχουν μια πενταετία που μπορεί να δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ ή σε οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ότι φτάσουμε ναι. στο όριο συνταξιοδότηση και να βγουν στη σύνταξη εκεί. Δεν λέω ότι είναι αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Ξέρετε, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, κύριε Σάουρο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Είναι δε θέλω, στα όρια τη παρεξηγή αυτό που είπατε. Δηλαδή, το... για το Πανεπιστήμιο και πάει στο Ταμείο Α πούμε του Βασιλόπουλου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα το κάνατε αυτό εσείς κύριε Τσακλόγλου. Κοιτάξτε όλα τα πράγματα είναι ζήτημα αναγκών. Αν δεν είχα χρήματα θα το έκανα, θα το έκανα. Γιατί δεν το κάνουν και άλλοι, γιατί δεν με το φέρουμε ένα νομοθέτημα, μια τροπολογία κάτι. Τι να πέσει στο ταμείο του Τάδε σούπερ Έβλεπα. Γίνεται γενικώ μια ανακαίνιση σε μια από τι μεγάλε αλυσίδε που βάζουν αυτά τα αυτοματοποιημένα ταμεία. Κόβουν από τα ταμεία που είναι υπάλληλοι και χτυπάνε τα πράγματα και βάζουν αυτά τα αυτοματοποιημένα με την κάρτα. Που δεν χρειάζεται καν υπάλληλο. Πάει, τέλο, στα μισά ταμεία, στα δύο τη Ηλιούπολη που μια ανακαίνιση, έχουν μειωθεί περίπου το 30% τα και έχουν αντικατασταθεί από τα αυτόματα. πρέπει να έχει κάρτα βέβαια. Οπότε δεν χρειάζεται η ούτε καν εκεί θα πηγαίνει. Θα βρούμε κάπου άλλο να πάει το στέλεχος όταν έρθει εκείνη η ώρα. Λάος τώρα το πρώτο μέρος γιατί πέσαμε έξω. Έλα, Έλα! Έλα, ρε, ήρθα! Πού, τι, πού, ε, στην Ελλάδα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Ναυτικό σήμερα. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν κατάλαβα ότι ήρθε. Ε, εντάξει, ψάξω λίγο, μπορεί να το νιώθει καλύτερα. Όπα. Λίγο, να ζευγόρε. Τριήμερο στις πέτσε και ποτάρε και τέτοια. Τι δα τώρα, εγώ και η Φαρλή σα καλούμε να αράξουμε στη βίλα μου στι πέτσε. Σα καλώ να φάμε με ζέδε. Να πιούμε τι ποτάρε μα και να γλεντήσουμε δίχω αύριο. Αλλά είναι έτσι, πληρωμένα όλα να γραφτούμε και εμεί το ΣΥΡΙΖΑ, sorry, Αυτό δεν ήθελα να πω ρε φίλε Αυτά είναι παροχές κατευθείαν Από την αριστερά μπαμ έτσι. Δεν κατάλαβα Αυτά είναι δηλαδή δείχνει το δρόμο mm. έτσι. Ελάτε λοιπόν να ξεχαστούμε Να τα σπάσουμε Να ξεφαντώσουμε. Αριστερό πατριωτισμό στα χνάρια τη Μπουμπουλίνα. Μια χαρά. Ποια διαφορά από τη φοιτητική νεολαία τη Νέα Δημοκρατία, ρε Όχι, υπάρχει διαφορά. Εκεί τα πληρώνει όλα εσύ. Α, σωστά. Εδώ τα πληρώνει ο πρόεδρο. Α, σωστά. Okay, και θα θα δε κατάλαβα. δεν κατάλαβα. Αυτά σα πειράξανε ξερά. για τον Κασελάκι που έχει και τα δίνει. Τα μιτσοτάκια και αυτά κάθε τρίμερο από εδώ και από εκεί που πάνε και πληρώνουν με ασκασμό λεφτά Λέλα, με τα αεροπλάνα. Πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, τράβε, λέ, να το ο άλλο πήρε το ελικόπτερο να πάει να δει το λιγνάδι. Τώρα με δουλεύει, μην το θυμίζει. Ο Κασελάκι σε πείραξε. Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό. γιατί έχει, είσαι κατίνα, λαϊκίστρια. Πέρα από το λαϊκισμό, έχεις ξαναδεί ποτέ τον υπόκοσμο να έχει τέτοια συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο όπως τώρα. Μιλάμε τώρα για δημόσια παρέμβαση του υπόκοσμου, σκληρή και καθημερινή και και και και. Τι να πεις από εδώ και πέρα. Έλα βρεθεί κατόψυχο ακροδεξιό κουλίκι γύρισε. Σκατόψιο εμένα. Ε, όχι, είμαι αγάπη, θέλω να εντάξει. Αμέσω. Και καλά σκατόψιχο το δέχομαι και μπορεί να είναι ο κύκ. Ακροδεξιό κουλίκι εμένα. Ετάξει μου έρευ αυτό επήρεξε ένα. Αυτό μου πει, δεν πήρα το σκατώ και αυτό. Ε, μπορώ να μου πειράξει. Αυτό θα πω κάτι. Μου λε όμω, μου λε κάτι. Ε, σου λέω κάτι. Ε, σου λέω κάτι. Ε, εντάξει μου έρευνα. να γίνουμε Στα... κόλλον. Ωραία. Να γίνουμε κολό. Ωραία, εγώ να φαιρωτήσα κάτι. Το βρακίλια θα το κάνει. Εσύ θέλει να στο βακεί. Δεν έχω θέμα. Αντίθε Να σε ρωτήσω, όντω αλυδεύει αυτό που είπα τώρα από το φύμιο. Ότι ο Μητσοτάκη είχε κάνει πρόταση να γίνει υπουργός. Ναι, έτσι λέγεται. Υπήρχε και συγκεκριμένο υπουργείο που προτάθηκε Όλοι είμαστε. Σοβαρά. Μόνο Και Αλλά απορρίφθηκε η πρώτη από την πλευρά του κυρίου Κασαλάκη. Εντάξει, να έκαναν σου πω εγώ άλλα εφαίλω άλλα γκουλτάσμα. Εντάξει, γελάσαμε πάντα σήμερα. Πολύ, πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι, με μένα. Έλε αρε αγάπη, τα έχω κάνει απάνω μου τώρα. Λοιπόν, Οπα. Να είσαι καλά. Στείλε φωτογραφία, <χει> κατουρυμμένο σόβρακο. <χει> Είχε σμένο κάτι, Έχει. δεν ξέρω τι σου πω πολύ αγάπη, ακούω χρόνια πρώτη φορά που Ένα αγγλοκουνούμαλο είμαι και εγώ από εδώ πέρα από τα ξένα. Λοιπόν, ο λόγο που σε πήρα βασικά σήμερα είναι. Θέλω ρε, να μου πείτε, φίλε, αν υπάρχει τρόπο κάπω αυτέ τι θεατρικέ παραστάσει να τι δούμε κι εμεί που είμαστε εδώ στα ξένα online. Πού είσαι τρόπος. στα ξένα, πού είσαι. Είμαι Oxford Side, στο Bambooie. Oxfordside, τι είναι αυτά, παιδό, καλέ. Που <Σεχει> Λοιπόν, υπάρχει τρόπο να έρθετε στην Ελλάδα όταν παίζω παραστάσει να τι δείτε. Μα υποχρέωσε. Να σε καλά. Έγινε εντάξει αγάπη αυτό ή θέλω. Θα έρθω να δίνω κάποια στιγμή. Όχι μου πότε να είμαι εκεί, δεν το χάνομαι τίποτα. Πά θα το καταφέρει αυτό. Μετρέλα. Δεν είναι μακριά οι ωφόροι. Για σένα, ειδικά άμα έτσι να τίποτα δεν είναι μακριά. Και Σκοτία να πάω, θα έρθω και εκεί με τρέλα. Συμπλοσω χάνω. Αν έτσι εδώ μισή από πίσω εδώ. Όπα, όπα, όπα, μην περδευόμαστε για την παράσταση λέμε ακόμα. Εκτό καν έρθω σκοτία όντω, να βάλω τη φουστίτσα μου το κιτ που πάει να πει ότι μέτρογε. Λοιπόν, ε, αυτό θα ήταν ό,τι καταλήγουμε. Μησου πω θα μαζαν και εγώ κιλπούστή. Γιατί να με βάλει μαγαμού ότι είμαστε παρακαλώ τώρα με τους κολυμμένου τώρα. Άριε το διάλογο θα έτσι. δώσω λογαριασμό. <Και>, και τώρα θα γίνουμε χρήσιμοι, γιατί ο ρόλος αυτός είναι των μέσων ενημέρωση. Θα σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε έπρεπε να το έχετε κάνει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά κάθε μήνα θα αλλάζουμε αλλιώ. Πιο τιμολόγιο ρεύματο είναι το σωστό. Μέσω των ειδικών. Έχουν καλέσει στο έναν ειδικό. Είναι ο κύριο Μιχάλη στο είναι επιθεωρητής ενέργειας και μας εξηγεί πώ όλο αυτό θα γίνει πολύ εύκολα για όλους μας ο αλγόριθμος yeah. είναι ο, ο μαθηματικός τύπος που εξάγεται η ρήτρα αναπροσαρμογής yeah. λοιπόν επειδή το πράσινο τιμολόγιο εκτός από μια σταθερή τιμή εκκίνησης που έχει ο κάθε ένας δίνει μια βασική τιμή προμήθειας ή μια τιμή εκκίνησης yeah. συγκεκριμένη η οποία ισχύει για έξι μήνες yeah. ο ένας δίνει 10 λεπτά άλλο 12, 14 και πάει λέγοντα. Από εκεί και πέρα για να εξασφαλίσει ο κάθε πάροχος ότι δεν θα έχει δυσάρεσες εκπλήξεις στην πορεία του χρόνου λόγω του ότι μπορούν να ανέβουν οι διεθνεί τιμές ε, ενέργειας ναι, ενώ ναι, στα κάφισμα και τα λοιπά ε, ε, ε, έχουν θέσει το Υπουργείο ενώ, όχι ο πάροχος, ε, τον αλγόριθμο αυτόν που δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε Ναι πάμε να τον δούμε, το έλα πάμε, έλα πάμε Θα πάμε τώρα λοιπόν, ξεκινάμε με έναν αλγόριθμο, γιατί υπάρχουμε για να υπάρχουν οι αλγόριθμοι. Όπω έχετε καταλάβει τα τελευταία χρόνια σε κάθε πτυχή τη ζωή μα, είναι ένα πολύ απλό αλγόριθμος θα τον αναλύσει τώρα εδώ ειδικός, ο ειδικό, ο οποίο θα μα βοηθήσει να διαλέξουμε το πιο φτηνό τιμολόγιο. Αυτό είναι ο αλγόριθμος Αυτό εδώ. Ναι, αυτό εδώ. Λύνοντα αυτόν τον αλγόριθμο, τι μαθαίνουμε για να καταλάβουμε, yeah. να ξεκινήσουμε αυτό. Ε, επαληθεύουμε. Το πόσο επιπλέον χρήματα θα πληρώσουμε λόγω τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Αν πρέπει να λύσω τον αλγόριθμο για να δω πόσο πάνω στο 014 θα πληρώσω την κιλοβατόρα. Ναι, αυτό για να το λύσει θα πρέπει ο πάροχο 1η Ιανουαρίου να σου δώσει τρία νούμερα. Το α είναι ο συντελεστής προσάγουση. Αυτό παίρνει τιμή πάνω από ένα. 1,1, 1,2 κτλ. Θα πρέπει να σου, δεις, να σου δώσει το LI που είναι ναι. το κατώτατο όριο. Τιμής του παρόχου, όπου από εκεί και πέρα προ τα κάτω ενεργοποιείται η ρήτρα και το LU, η ανώτατη τιμή, το ανώτατο όριο που δίνει ο πάροχο πέρα από αυτά τα όρια. Το LU και το LI. Τολίσα! Αυτό που λέει ο Κύρκο. Πρώτη δέσμη. Όλα αυτά είναι πρώτη δέσμη τον Ιούνιο Πανελλαδικέ. Το LI και το LU. Όλοι ξέρουμε ότι υπολογίζοντα τον αλγόριθμο του, η σχέση LI και LU βγαίνει το πιο φθηνό τιμολόγιο. Τι πιο απλό. μπορεί να κάνει κάποιος, θα κάτσετε σπίτι σας, με σύμφωνα εδώ με τις οδηγίες, εκεί είχαν και πίνακα, τα δείχνανε εμείς μας τεραδιόφωνο, δεν έχουμε πίνακα, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά είστε όλοι επαρκείς, έχετε τη γνώση να υπολογίσετε ποιο είναι το φτηνό τιμολόγιο. Λοιπόν, Ρίτρα δεν πληρώνεις, εδώ μηδέν κύριε Στάθη, <Κι> όταν η τιμή εκαθάρισης αγοράς του προηγούμενου μήνα. <Κι> <και>, και η τιμή είναι, βρίσκεται μεταξύ των δύο ωρίων του ανώτατου και του κατώτατου ορίου που έχει θέσει ο πάροχο. εδώ αυτή εδώ, την <χω> σχέση Ε τώρα που τα κάνει λερά τα έχουν πιάσει όλα, όλα τα καταλαβαίνω στον πόγκαρτο τα έχουν πάρει όλα. Μπράβο, μπράβο στι υπηρεσίες που έκατσαν με έγνοια για τον πολίτη για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει και με χρήματα κάθε μήνα και έφτιαξαν κάτι πάρα πάρα πολύ απλό το ακούσαμε εδώ, εγώ το έχω καταλάβει Είναι εύκολο λίγο να ασχοληθεί κανεί. Τι λίγο. Κάθεσε και στα βγάζει μόνο του. Υπολογίζει σε όλα τα σωστά. Για όλα αυτά, ο Κυριακό Μητσοτάκη, χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο, έδωσε συγχαρητήρια στο Σκυλακάκι. Και βέβαια να αναφερθώ στη θετική εξέλιξη που είχαμε στα τιμολόγια του ρεύματο, συγχαίροντα το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Θυμάστε την καχυποψία με την οποία ε, αντιμετωπίστηκαν στην αρχή τα ε, πολύχρωμα ε, τιμολόγια. Όμω πιστεύω ότι τα αποτελέσματα δικαίωσαν την πολιτική μα. Ο ανταγωνισμό δούλεψε. Έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια πια στι τιμέ και οι ίδιοι οι πολίτε έχουν μια πολύ καλύτερη κατανόηση του τρόπου τον οποίο πρέπει να κάνουν τι επιλογέ που του συμφέρουν με βάση τα δικά του κριτήρια. Αυτό ακριβώ. Κατανο... Είναι πιο κατανοητό πολύ καλά και ο Μητσοτάκη το έχει καταλάβει, το δείξαμε προφανώ, το κατάλαβε και βγαίνει και στο Υπουργικό Συμβούλιο και δίνει συγχαρητήρια στο Σκυλακάκι ο ένα τον άλλον για τα ΕΛΕ και τα ΕΛΙΟΥ. Που είναι ένα πολύ, πολύ απλό τρόπο, συνηθισμένο, στο πόδι γίνεται, δεν θέλει πολλή ώρα, για να υπολογίσετε το σωστό τιμολόγιο. Θα ακούσουμε τώρα και τον ίδιο το Σκυλακάκι, ο αρμόδιο υπουργό, που μα αναλύει. Το σπάει λίγο, το κάνει πιο απλό. Νομίζω, αν δεν καταφέρετε τα LA και τα Ελιού, σίγουρα τον τρόπο του σκυλακάκι θα τον καταφέρετε. Άρα, εγώ δηλαδή αν... που έχω το πράσινο, έτσι, γιατί φαντάζομαι αν κάποιο, ένα ηλικιωμένο, δεν κα... είναι κακό αυτό κύριε Υπουργέ, δεν, δεν έχει μάθει, δεν έχει ενημερωθεί. Αν κοίτα για παράδειγμα, μου ήρθε στο σπίτι μου η ΔΕΗ που με ενημερώνει για κάθε τιμολόγιο. Λοιπόν, και με παίρνουν και οι στο τηλέφωνο, αλλά αν κάποιο ηλικιωμένο, για παράδειγμα, ε, δεν ξέρει ότι πρέπει να πάει στο πράσινο, στο κόκκινο, στο μπλε, οτιδήποτε όσοι μπορεί. Δεν, όσοι δεν ξέρουν, α επιλέξουν κάνοντα α, του, κι, τόσο απλά. Αυτό νομίζω μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Και το LA, το ΕΛΙΟΥ, αυτή η, η ομορφιά είναι στη δυσκολία. Όταν καταφέρει κάτι, λίγο πιο δύσκολο. Καλό το ΑΜΠΕΜΠΛΟΜ, το κάνουμε όλοι, το ξέρουμε, το κάναμε και σαν ύποπτο χρόνο, χωρί να ξέρουμε τι είναι για τα τιμολόγια. Αλλά εδώ ο κύριο Κυλακάκη, γι' αυτό του έδωσε συγχαρητήρια ο Μητσοτάκη, δεν το έδωσε και τα άλλα. Τα ΕΛΕΙ και τα ΕΛΙΟΥ, του έδωσε και το ΑΜΠΕΜΠΛΟΜ, το οποίο είναι ένα ωραίο τρόπο, αλλά πρέπει να έχετε το λογαριασμό του μπροστά. Τη ΔΕΗ, του ρεύματο. Υπάρχουν 100 πάροχοι, έχουμε καολύσει εμεί εδώ ως boomer, και χρησιμοποιούμε συνέχεια τον ένα πάροχο. Τον λογαριασμό των αγαπητών, των παρόχων. Όποιο λογαριασμό θέλετε, τον κοιτάτε και κάντε το αμπεμπαμπλό. Αλλά πρέπει να τελειώσει μπλμ Αλλιώ δεν πηγαίνει με τίποτα. Φτάσαμε στο τέλο, με αυτά και με εκείνα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Το λαό μα πάει στι διαφημίσει. Αμέσω μετά με τον Γιώργο Πιέρο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Έλα. Έλα. Καλή χρονιά ρημαρό μου, καύλα τελείωση αστείνει. Καλά, έτσι, είπαμε. Δει, τί, ακού να δει. Δεν ακού τίποτα. Σταμάτα, σταμάτα. Είχα πάρει η εισιτήρια για την παράσταση πρώτο τραπέζι και δεν ήρθα να ξέρει. Γιατί, Γιατί μου κομμάτι και γιατί το προηγούμενο βράδυ είχα πω σε μια κατάληψη και έβαζα μουσική ωραίο το βράδυ και δεν ίσω θα την κυριαρχία ποτέ για να έρθω. Και κατάλληληση μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσ. Έχουμε χρυσοχωρή στα πράγματα. Περνούν αστυνομική και χειροκροτάει ο κόσμο. Μπορό μου. Ευτυχώ ήρθε δει. να σα μαζέψουν όλου εσά. Θα αγαπάω σε. Ακούω όλη την ώρα. Μπορεί να μην μιλάμε, αλλά σε αγαπάω και σε ακούω κάθε μέρα. Και ισχύουν όλα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάλι καλά, τώρα ηρέμησα. η κοινέα χρονιά, ισχύουν τα ίδια. Ευτυχώ. Δεν μου λε, έλα, τελείωνε τώρα. Πότε θα βρεθούμε. Στην επόμενη παράσταση. Μου λε, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει στείλει κανένα πλοίο στον πόλεμο για το σχούφι που είπαν οι Αμερικάνοι, στείλαμε φρεγάτα. Είναι πράγματα αυτά. Θέλω να κράξει γι' αυτό. Δεν είναι πράγματα αυτά και θα κράξω γι' αυτό. Λοιπόν. Για το μα. <laughs> Εκεί το μυαλό σου, σε ένα ελέξι που μοιάζει με μικρό. Λοιπόν, ε κομμένη. Κανένα θέλω. Αποστολή. Έλα. Πήρα να σου πω πόσο πολύ σε αγαπάω. Πόσο. Πάρα πολύ. Oh. Να σου πω όσο πει. Χάρηκα. Χρόνια. Και πέτρε με το φωτογραφείο και λέω για τον νέο πρώτο στόχο. Είναι να πέρασε από αυτού να του πω ότι τον αγαπάω, ότι μα ανοίγει το μυαλό. Το Συγγνώμη, δηλαδή 10 μέρε τώρα δεν έχει πάρει κανέναν. Κανέναν. Και πήρε τώρα, περίμενε μένα μετά από 10 μέρε να πάει να πει ότι με και με Οπότε. Ωραία από το ξύνοση. Προσπαθώ να το κάνω το ίδιο με τη ζάχαρη. Να συνεχίσει να μα ανοίγει τότε στα μυαλά, τη σκέψη, να μα κάνει καλύτερου. Μπα και φύγουμε από αυτή τη σάπια νοοτροπία που μα ανοίγει κάθε μέρα και δεν έχει πάρει χαπάρι κανεί. Hey. Και πα και βάλουμε και εμεί το χεράκι μα και γυρίσει εκείνο ο ρημάντη ο τροχό και δούμε λίγο φω. Αγαπάω πάρα πολύ. Έλα, αποστολή. Έλα. Ρε, δεν ξέρω, σου να ξαναμιλήσει για του delivery. Λείπουν από την αγορά 10.000 θέσει εργασία delivery. Δηλαδή έχουν βγει οι μαγαζάτορε, ψάχνουν σαν τρελή και αυτό που σου είπα πριν την άλλη φορά. 10.000 όχι... delivery λείπουνε. Ναι, 10.000 delivery, ακριβώ όπω σου λέει. Τόσο πολλά. Ναι, ναι, ναι. Αφού κανείς δεν πάει να δουλεύει delivery, φιλέ. Κατάλαβε και, που... και μετά παραπονιέστε. Έτσι γινόταν και με τα ροδάκινα και τι φράουλε. Και έρχονται και μα παίρνουν τι δουλειέ. Ορίστε. Όχι, αγόριμο. Γιατί έρχονται οι Πακιστανεί, δουλεύουν ένα μήνα, δύο μήνε. Σε ένα μαγαζί βλέπουν ότι δεν του συμφέρει και μετά πηγαίνουν στην πλατφόρμα. Αφού λέει ο Πακισανός θα δουλεύω που θα, θα, θα δουλεύω Θα πεθάνω που θα πεθάνω στο δρόμο. Γιατί να μην πάω στην πλατφόρμα να παίρνω 10 ευρώ την ώρα και να δουλεύω στο μαγαζί του κάθε μαλάκα να παίρνω 5 ευρώ την ώρα. Αλλά και σκλάβοι. Μπράβο λοιπόν το θέμα Γι' αυτό είναι... δημιουργούμε νέους που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Είδες. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό δεν <Το>, Ποιο είναι το πρόβλημα στη γάζα που Δημιουργούμε νέους που δεν δεν γιατί άρα δεν θα έχουν από πίσω μια ασφάλεια για να έχουμε φθηνούς εργάτες ο έλεος Με... όλα εν σοφία έχει ποιήσει ο καπιταλισμός και δεν το <εγκύρω> Αποστόμη <γκύρω> Θα κάνουμε μπανάνα Θα, θα κάνουμε Να, ορίστε. Τι έγινε, καλή χρονιά, ρε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία και λιγότερε εθνικέ καταστροφέ, θα ευχηθώ εγώ. Και, yeah. και λιγότερε γυναικοκτονίε, θα μπορούσε να πει. Ναι, ναι, και αυτό. Και πούμε αυτό. το καλημέρα Αλλά, τις χρονιάς, δείτε, έχεις... ναι. τη χρονιά. Έχουν πάσει μαλακίδε, ρε. Γιατί λιγότερε εθνικέ καταστροφέ με μιτσοτάκι, τα πράγματα δεν το βλέπω. Ναι, επειδή και εγώ δεν το βλέπω, το κάνω ευχή. Α πούμε, λέμε, ξέρω εγώ, ηλικία. Ah, Α, καλά, εντάξει. Ναι. Άμα είναι να πούμε μαλακίδε, να πω κι εγώ, έχω. Για πε. Ναι, με πιέζει. Έχει. Ήθελα να πω ότι είναι έφυγ Είναι. είναι αρκετή καταστροφή κύριε Μητσοτάκη ε, Είναι υπολογισμένη πάλι νομίζω για Μητσοτάκη Υπολογισμένη εντάξει. ακόμα, ναι, ακόμα ναι, ναι. Ουρα, Να μας δώσει ένα νοτατόριο να ξέρουμε ρε που λ** Έχουμε ε... ακόμα θα μας ειδοποιήσει όταν είναι εντάξει Ωραία ωραία Και λίγο έτσι λίγο κάλαντα Όλοι μας τώρα μια ευχή φωνάζουμε να ακουστεί Στη γη να έρθει τη στην Παλαιστίνη <σχεδοί>